Listen to this modern day 15 syllable rhyme from the island of Crete about the internet. Modem kei pologisti tha valos sto mitato gia na pulos to internet to gala ton trovaton.